όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Απ' την άλλη μεριά όμως όλα τούτα είναι ένα εξαιρετικά παρακινδυνευμένο παιχνίδι. Γιατί όπως αναμειγνύονται κέδρος και, και αίμα στην άμμο, έτσι στα ορλιαχτά του πλήθους που σαλεύει στι κερκίδες, όσο και αν τα ρυθμίζουν οι κράχτες, αναμειγνύονται η ψευδή συνείδηση και ένα επίμονο στοιχειώδες κοινό περιδικαίου αίσθημα. Στείνεται ένας δημόσιος διάλογος, αλλά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 ακόμη και αν δεν λάβουμε υπόψη τη διαφθορά που ο κόσμος την έχει τούμπανο και ο ιστορικός προκόπιος από του καμάρι. Και να γιατί, τα άκτα εκείνο το πρωινό τη 11 η Ιανουαρίου έπαψαν ξαφνικά να είναι ασαφή ή έστω λαϊκίστηκα όπως τα λέγαμε. Να είναι δηλαδή απλώς εφταξίαν και ευθυνίαν την πόλη. Έξω βάλε κλέπτην έπαρχον τη πόλη. Μια παράδοση παλιά σαν τα βουνά, ανανεώθηκε ξαφνικά και δεν περιορίστηκε στις λιδωρίες όπως τότε, όταν ένας μαύρος με στεφάνι από σκόρδα έβγαινε στην κονίστρα χλεβάζοντας τον έκπτωτο στη συνείδηση του λαού του αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Όχι. Τώρα ο διάλογος γίνεται πολιτικότερος. Δηλαδή, πάβει να είναι μόνο το άχρωμο υπόλοιπο της γνήσιας αγανάκτηση, Να είναι... Ό,τι περίσσεψε να υποθεί αντί να εκφραστεί σωματικά. Το σώμα όλα τα νιώθει και όλα τα αποτυπώνει σαν τατουάζ. Το φόβο, την πείνα, τη στέρηση. Κι όλα τα λέει με χειρονομίες και ξυλοδαρμούς και σκετσάκια. Όμως τώρα κάτι παραπάνω, κάτι ολοκληρωμένο διατυπώνεται σαν να βρίσκει το σώμα λογική και φωνή. Τώρα νέχοντες αυτοκράτορ, ονομάζομεν άρτη πάντα. Που έστιν ημίς ουκ είδαμεν, ούδε το παλάτιν τρις Άυγουστε, ούδε πολιτείας κατάστασις Μίαν εις την πόλην προσέρχομαι, όταν εις βαρδόνιν καθέζομαι. Ήθεις μη τότε τρις Άυγουστε. Που θα πει, έχουμε λόγο που τα λέμε όλα αυτά, και δικαίωμα. Γιατί, πού είναι τρις Άυγουστε το παλάτι, πού είναι η κυβέρνηση όταν στην πόλη μου μπαίνω καθισμένο σε μούλάρι απόβλητος να μην έσω, να να χαέρθει 3 Αυγούστου <Τι> για την ώρα αυτά τα πολιτικοποιημένα άκτα τα απαγγέλουν μόνο οι πράσινοι. και ζητάνε το δίκαιο του. «Και θαρώ ελευθερίας και θαρό ελευθεριας και ουσυχωρούμε. Και αν τη έστιν ελεύθερος, Έχει δε πρασίνων υπόλοιψην, πάντω εις φανερών κολλάζεται». Που θα πει «Θεωρίες περί ελευθερίας ακούω και συμφωνώ, Μα να δεν μου επιτρέπεται. Και αν κάποιος είναι ελεύθερος άνθρωπος, Αλλά θεωρηθεί πράσινος, σίγουρα θα τιμωρηθεί δημοσίω. Και πώς απαντά ο Τρισάύγουστος, σε όλα αυτά Με μια δίκαιη δίκη όπως πάντα Βάζει τον έπαρχο Να κρεμάσει ηγέτες Πράσινους και βένετους αναμίξ Κι όλα να είχαν κοπάσει Αν το σκηνή Δεν ήταν πιο εύθραυστο Και από τη χειραγωγημένη δικαιοσύνη Σπάει όμως Ένας πράσινος και ένας βένετος σώζονται Βρίσκουν άσυλο Στο κοντινό μοναστήρι Και στον επόμενο υπόδρομο Το ενωμένο πια πλήθο. Ζητάει αναθεώρηση. Και όταν εισπράττει άρνηση, τότε κάνει ένα μεγάλο θεσμικό βήμα. Ζητάει να αντικατασταθούν ο έπαρχο Ευδέμων και ο κιέστωρ του ιερού Παλατίου Τριβωνιανό. Και βεβαίω ο έπαρχο των Πρετορίων τη Ανατολή, ο απεχθή Ιωάννη Καπαδόκη, πονηρότατος ανθρώπων απάντων. Ο A beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb bomb. We'll listen to the beat. A beat of a song, song, a buzzing in my head, my head like a bomb bomb. We're standing alive, we're with the king of five, the king of five. On the cabinet boogie, it's a matter with me, a matter with me. I'm playing like a shaking on air, the kind of beat. A beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb bomb. listen to tea. the beat. A beat, beat of a song, song, you're like we'll buzzing in my head, head, head like a bomb bomb. Boogie like one big flop. Talking the soul, one habit club. I my song and I'm a rocker. Burn it up with a, a Feel beat, beat song song. Head, head like listen to the beat. Beat on in my head, head listen like the beat. song, song. Present in my head, my head like a bomb, don't listen to the beat. beat, beat the song, song. Present in my head, head like a the song, song, in my head, bomb, down. listen to a in the Κι όταν πια το αίτημα γίνεται δεκτό γιατί οι γοτθηκές μονάδες αποκαταστάσεως τάξεως που εξαπέλυσε ο στρατηγός Βελισάριος τα βρήκαν σκούρα στις οδομαχίες και διαλύθηκαν άτακτα είναι άργα γιατί τώρα πια ο κόσμος είναι οριστικά στους δρόμους. Όλος ο συντεθλιμένος κόσμος η πρώην ευπρεπής μικροαστή και η τίμη στα σταχανωβίτες κάθε μέρα, με τα πιο διεφθαρμένα και τυχοδιωκτικά αποβράσματα της μεγαλοαστικής τάξης, αλλά σαν άνοιξε ξαφνικά η γενική κοινωνική φυλακή, και με αλίτες, απολιμένους φαντάρους, πρώην δραπέτες, απατεώνες, τσαρλατάνους, πορτοφολάδες, ταχυδακτηλουργούς, τζογαδόρους, νταβατζίδες, μπουρδελιάριδες, χαμάλιδες, γραφιάδες, λατερνατζίδες, ρακοσιλέκτες, πλανώδιους τροχιστές και γανοτζίδες, ζητιάνους με σύσσωμη την ακαθόριστη ξεχαραβαλωμένη μάζα που ρίγνεται ποτέ εδώ, ποτέ εκεί. που εμφανίζεται ακόμη μια φορά στον υπόδρομο και ομνοίοι πως όλα θα φτιάξουν φωνάζουν όλοι τούτοι μαζί «επιορκής σγάβδαρη» δηλαδή «επιορκής παλιωγαϊδούρη» και η πόλη καίγεται και έχουν έρθει τα πάνω κάτω οι ίδιοι οι μηχανισμοί της άτυπης θεαματικής καταστολής που συνέθλιβαν τον ανοργάνωτο σε λαό παρέχουν τώρα εμπειρία και όπλα οι οργανωτές των θεαμάτων υπερφαλαγγίζονται, γίνονται ντουντούκες και ούτε στους νεαρούς των συμμωριών, ούτε στις εξαθλιωμένες και αλόφρονες μάζες περνάνε τα κόλπα της αυτοκράτηρας. Την ξέρουν και δεν μασάνε. Τους ξέρει και δεν φοβάται, εκείνη μόνο. Και επί μία εβδομάδα το πλήθος παραπέει ανάμεσα στην εξέγερση και στο ελάχιστο, αλλά τυπωμένο βαθιά στον συλλογικό νου, Έτοιμα για χρηστή διοίκηση. Baby. Behind the door Too much lies, too much guys Jealousy, stay away Too much lies, too much guys Jealousy, stay away from me Baby Don't want you no more There's a man upstairs There's a man downstairs There's a man to the bed And one across the streets All the friends you got They will give you home, dear. Baby, baby, get out, get out of my life You leave leaving out of my heart I don't want you oh, No baby, more, baby, get out. get out I'm alive, you leave it, it out. out of my heart Don't want you no more You rather a suffer baby Και την πρώτη φορά που συγκεντρώνονται στον υπόδρομο Όχι για να χλεβάσουν Αλλά για να εκλέξουν αυτοκράτορα Ο Βελισάριος Περνάει διερυπείονται Και χωρίων ημιφλέκτων Και εν τέλει Απ' τα χαλάσματα και τα ποκαίδια της χαλκής Και ο από Απ' την νεκρά Και τους εγκλωβίζουν εκεί Παρόντες εν σώματι Γιατί η 20 του αυτού Αυδυναίου μηνό, ημέρα Τρίτη, ησύχασεν πάσα Κωνσταντινούπολη, και ουδή σε τόλμησεν προσελθείν, αλλινέωξαν τα εργαστήρια μόνο, τα παρέχοντα βρόσιν και πόσιν δεδομένη ανθρώπη. Και έμειναν τα πράγματα άπρακτα, σαν να είχαν ανοίξει ξανά όπω πάντα, όσοι επέζησαν τι τηλεοράσει του, για να δουν τι τους συνέβη. Τι λένε οι αρμόδιοι, τι ήσαν τελος πάντων οι ταραχέ που ξέσπασαν και σφράγισαν την εβδομάδα 11 με 18 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους, 532 μετά Χριστόν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης